Έχουμε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μιλήσει ακριβώς γι' αυτό. Για μια νέα πολιτική κίνηση στο πλαίσιο του Ευρωκοινοβουλίου. Ναι. Κύριε Κούλογλου, καλή σας ημέρα. Καλά τα λέμε. Ε, καλά τα λέτε. Προοδευτική ομάδα. Είναι μια κίνηση που κάνουμε γιατί αρκετοί ευρωβουλευτέ, ε, όχι μόνο από την αριστερά, και όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τους Πράσινους και από τους Σοσιαλιστές. Ναι. Είναι Ευρωβουλευτές τη Αριστεράς, των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων. Ναι, ε, διότι βλέπουμε ότι δεν πάει η Ευρώπη έτσι, πάει κατά διάολου πραγματικά και πρέπει να υπάρξει ένα καινούριο σχέδιο, μια καινούρια συμφωνία ε, για την Ευρώπη που να αποκαταστήσει το κοινωνικό της πρόσωπο τα οικονομικά δικαιώματα και τα κοινωνικά δικαιώματα των απλών ανθρώπων να περιοριστούν τα προνόμια της ολιγαρχίας και να επαναφερθούν τη δημοκρατία η οποία έχει πάψει να ισχύει διότι οι τράπεζες και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα κάνουν ό,τι θέλουν. Με, με, με σχετικά απλές ε, διεργασίες και με έτσι γόνιμη συνεννόηση έγινε αυτό από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή βλέπουμε μία συζήτηση για την κεντροαριστερά που έχει περάσει χίλια κύματα και ακόμα είμαστε στο μηδέν. Ε, ποια είναι η διαφορά εσείς που το ζήσατε ως συνεννόηση στι, στι Βρυξέλλες. Διότι στην πραγματικότητα... Και μένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι τα κόμματα στην Ελλάδα ε, δεν ακολουθούν καθόλου, εμπνέονται α, από τις πρακτικές και την πολιτική των ε, κομμάτων στα οποία ανήκουν στην Ευρώπη. Mm -hmm. Παραδείγματος χάρη ε, το ΠΑΣΟΚ, ενώ γενικά οι σοσιαλιστές ε, στις οποίου ανήκει το ΠΑΣΟΚ η σοσιαλιστική ομάδα ε, διατηρεί καλές σχέσεις με την αριστερά, το, το πασόκι είχε αποφασίσει να συνεχίζει τη γραμμή ε, συνεννόησης και συμμαχιές με τη δεξιά. Η γραμμή Δενιζέλου δηλαδή, όπω εκφράστηκε και από την συγκυβέρνηση Σαμαρά-Δενιζέλου. Ντάξει, το έχουμε δηλαδή, και σε άλλες ευρωπαϊκές παντός χώρες. Έχουμε και σε άλλε ευρωπαϊκές χώρες συνεργασίες τέτοιες. Είναι το ποτάμι. Πάλι ανήκουν οι δύο ευρωβουλευτές του ποταμιού στην σοσιαλιστική ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά εδώ είναι, είναι ακόμα πιο ακραία η κατάσταση, διότι παίρνουν πρωτοβουλίες και πραγματικότητα συνεργάζονται και, και παρασκηνιακά με μια άλλη πολιτική ομάδα με, με του φιλελεύθερους. Αυτό πάντως στο πλαίσιο της Ευρώπης, κύριε Κούλογλου, δεν είναι πρωτόγνωρο. Το έχουμε και σε κυβερνήσεις. Έχουμε τον κύριο Λάντο, ο οποίο είναι ο σοσιαλιστής, να συνομιλεί βασικά με την κυρία Μέρκελ. Δεν, δεν είναι πρωτόγνωρο στο πλαίσιο της Ευρώπης αυτό. Όχι, όχι. άλλο είναι το... οι πολιτικές σε έπτωρο κυβερνήσεων και οι πολιτικές κινήσεις είναι ένα πράγμα. Και ένα άλλο πράγμα είναι οι, κομματι... οι κομματικές ε, τοποθετήσει. Στο επίπεδο των κομμάτων σας μιλάω τώρα ότι οι σοσιαλιστές υποστηρίζουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διότι όχι γιατί είναι στο ίδιο, στο ίδιο κόμμα ή ανήκουν ιδεολογικά στο ίδιο στραδόπεδο αλλά γιατί θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ περιορισμένα περιθώρια να κάνει κανείς διαφορετικά πράγματα στην Ευρώπη και το μόνο ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που δεν είναι δεξιά είναι καλό και υποστηρίζουν. Η σοσιαλ... η... Το Πασόκ δεν υποστηρίζει, όχι μόνο δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση, γιατί αυτό εντάξει, το καταλαβαίνω να μην υποστηρίξει μια χώρα να έχει αντιπολίτευση, αλλά ε... παίρνει θέσει που παίρνει και η συνδευτική παράδοξη. Από τον εκλογικό νόμο μέχρι την, καθ... την... την καθημερινότητα. Και το ίδιο σα λέω ότι σημαίνει και με τον Ποτάμι. Το Ποτάμι δεν έχει κυβερνητικέ δεσμεύσει. παρόλα αυτά συνεργάζεται με του νεοφιλελεύθερου στο περοτεινόμενο. Αν όλα γιατί... αυτά παίρνουν το λάθο, ψήφισαν τη συμφωνία, βέβαια. <laughs> Παρ' όλα αυτά, πέρσι τον Αύγουστο ψήφισαν τη συμφωνία, την κρίσιμη συμφωνία. Την ψήφισαν τη συμφωνία, αλλά έκτοτε πέρσι το μετάνιωσαν. Ε, διότι στην πραγματικότητα ή απλώ κάνουν έτσι αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Ε, τους... Αυτή η συμφωνία εφαρμόζεται. Δεν του προτάθηκε να μπουν και στην κυβέρνηση. Στον κύριο Καμένο προτάθηκε. Ε, προτάθη. Εντάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την συμπεριφορά σου απέναντι στι πολιτικές εξελίξει και τις ανάγκες τη χώρα δεν διαμορφώνει ανάλογα με το αν είσαι, σου προτείνει να μπει στην κυβέρνηση ή όχι. Θέλω με την εξουσία, Θέλω ανάλογα το με το το ότι το ταγκό θέλει δύο. Πιστεύει ότι πραγματικά εξυπηρετεί τον τόπο. Θέλω να πω ότι το ταγκό θέλει δύο πολλέ φορέ. Mm. Εμπάς πάση περιπτώσει, επιστρέψουμε στην Ευρώπη. Φιλοδοξείτε να κάνετε μια νέα ομάδα. Όχι, δεν είναι ομάδα. Uh -huh. Είναι διακομματική uh -huh. αν θέλετε, uh -huh. ε, η συνεννόηση αυτή. Ο κανένας παραμένει στις ομάδες του και καλά κάνει. Από εκεί και πέρα όμως σε διάφορα κρίσιμα θέματα. Θεωρούμε ότι πρέπει να επεξεργαστούμε κάποια πράγματα από κοινού και να προχωρήσουμε σε κοινέ πρωτοβουλίες. το χάρη, αυτή την εποχή είναι η μεγάλη συμφωνία... Ε, για την TTIP, την, την διατλαντική συμφωνία επενδύσεων και Μπορείου ανάμεσα στι Ηνωμένε Πολιτείε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και διαβάζοντα. Αυτό επίση... είναι κάτι ανευπογραφή, αν κλειστή συμφωνία και εφαρμογή θα καταφέρει στην Ευρώπη εκλογικά. Οι μεγάλη πολιτιστικέ εταιρείε θα έχουν την απόλυτη δικτατορία, θα έλεγα μια διαδικαστορία ναι, των ναι, κοινότητα. Έχουμε κάνει δικατορία. πολύ μεγάλο αφέρο μαθαμό από το πρόγραμμα σε αυτό το θέμα. Mm -hmm. Η πρώτη επίσημη εκδήλωση σα είναι προγραμματισμένη για τι 6 Σεπτεμβρίου, καλά μαθαίνουμε. Η πρώτη επίσης και, και ακριβώ αφορά αυτές τις εμπορικές συμφωνίες mm -hmm. και την αντίστοιχη συμφωνία με, με τον Καναδά, την ΣΕΤΑ, η οποία mm -hmm. είναι μια συμφωνία ε, ακριβώς η ίδια, είναι η μικρή αδελφή της τίττια τί τί τί τί, ειδικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Mm -hmm. Και αυτή τη συμφωνία θέλουμε να την καταπολεμήσουμε. Mm -hmm. Και γι' αυτό ακριβώ κάνουμε αυτή ε, την ε, εκδήλωση. Αλλά θα κάνουμε και άλλε εκδηλώσει με θέματα συζήτηση και διαλόγου. Πολύ ωραία. Να μα ενημερώνετε για να το συζητάμε. Ναι. Σα ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. καλά. Καλημέρα, κύριε Κούλουγλου. Να μην αδικήσουμε και ο κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία. <σοκλημά Matthias> προοδευτική ομάδα. Και αντιπρόεδρο τη του... Δημήτρη <σοκλημά> <σοκλημά> ال...